Έλα, πως το Λάρα. Έλα. Ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, όπω το Λάρα. Κυρίω. Λοιπόν, εγώ άκουσα ένα φανταστικό σχόλιο, ένα πολύ ωραίο σχόλιο του Πογιόπουλου σε σχέση με τι καθαρίστριες που είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σχολή. Ήταν καλύτερο από το σχόλιο τη Μάνδρου. Δεν καταλαβαίνω ναι. γιατί πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι το δημόσιο πρέπει να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά για να έχει μόνιμο υπάλληλο καθαρίστρια. Α, καλά, δεν το συζητάμε. Μα για πε, για πε. Όπω είπε λοιπόν ο Πογιόπουλο, mm. η δικαιοσύνη μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Αυτή που φτιάχνουν του νόμου όμω δεν είναι. Έτσι. Και όσο για του μπαλούρδου ή τον μπαλούρδο. Που χτύπησε τη γυναίκα ή πουλά ή άλλω σαν άλλη. Έλα άλλους. τώρα που τη χτύπησε και εσύ, υπερβολε. Τέλο πάντα. Επίση, και τη φάξα τη. Προκλητική ήταν η φάτσα τη. Βέβαια. Θελήνη παράκληση να μην πει δουλεύουν ούτε γουρούνια ούτε σχουλύια. Γιατί και τα δύο είναι χρήσιμα στη φύση. Προσβάλλουν και τα γουρούνια και τα σχουλιά. Επίση, εσύ λέει και τον παλούρδο που χτύπησε την καθαρίστρια στο κεφάλι. Ναι, ναι. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που ειδικάμερα. Αυτό που ειδικά. Για... για το από κάτω δεν λε. Αυτό ήταν που είδαμε πάνω από την ασπίδα. Καλά. Το κοίταξε. τι καλά μια πέφτει αποπλά. Κάτω και αυτό δεν Εγώ μπορώ να σου πω παράδειγμα, τουλάχιστον για όσου δεν μέναμε και όχι ω διαδηλωτέ στον καναπέ και γυρνάγαμε στην κοινωνία. Πόσε φορέ, α πούμε, εντάξει, εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρα και πήγαινα στο γήπεδο. Πόσε φορέ, χωρί λόγο, να βγαίνει ο κόσμο από τη θύρα και να αρχίσουν να βαράνε τον κόσμο για να δημιουργήσουν επεισόδια. Χωρί κανένα απολύτω λόγο. Δυστυχώ τότε δεν είχαμε κάμερε και τέτοιο για να τα δείχνουμε. Ναι. ναι, ήθελα να πω ότι ο κύριο Παπαντονίου ζητάει 3,5 εκατομμύρια από τη Real News. Και άλλα 3,5 το μείζει η γυναίκα του, Υπάρχει με τα 3 και τα υπόλοιπα 5 του τα δίνουμε αργότερα. Αν θυμάμαι καλά, και ο Άκη ζήταγε από τη Real News κάτι όταν είχε κάνει αποκαλύψει Real News, ε. Ναι, ναι. Κάποια ναι. παλιωλευτά ζήταγε που του είπαν από κάτι πολυελαίου. Πού είναι ο Άκη τώρα, δεν ξέρω πού είναι. Όχι. Η τύχη του Νάχι ο Γιάννο. Αποστολή. Έχω μια απορία αρεστηλά, αλλά πρέπει να απαντήσει σοβαρά, έτσι. Τι απορία έχει, φίλε? Μήπω έχει απορία για το αν οι χρόνιε ή σοβαρέ διαταραχέ του εντέρου λύνονται κάπω, Γιατί λύνονται. Περί, μην πάει να κάνει διαφήμιση σε μένα. Θα ρε. κάνω διαφήμιση σε σένα, Ρε Καραγκιώσο. Δεν έχω μια αρεστηλή, μην κάνει με διαφήμιση. Με... Δεν πειράζει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Να πάνε να ληστεί στο φαρμακείο. Μέγκα οκτώ βιότηκ. Σταμάτα, το πα. Ρε, λίγο ένα λεπτό. Έλα. Ρε άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας, τι παίρνει να κάνει το μαύρο ελεύθερο. Ποιο μαύρο, τους μαύρους γενικώ σου Όχι τους μαύρους, κάνει το ντουμάνι άμα κάνει ελεύθερο. Το ντουμάνι ελεύθερο, ο, αν ψηφίζουμε αυτά που ψηφίζουμε με παράνομο ντουμάνι, ναι. που να γίνει και ελεύθερο τι θα βγάζουμε. Αποστόλη. Ναι. Τι κάνεις. Ευχαριστώ να σε ακούσω. Γιατί έτσι. Εξαιρώ, ε, γιατί Παλή. μου βρίζεις τον Αλέξη μου και με νευριάζει και μου σπάς τα νεύρα και δεν θέλω να σε πω. Καλέ ζέν και εσύ ζέν. Ρέμισε. Τω ακούω. Τρελάθηκα τώρα με αυτό που άκουγα. Λέω είναι θεός. Είναι τρελό. Τι να είναι άραγε η αποστόληση. Τελικά τι είναι. Δεν ξέρω παιδί μου. Θα μείνω με την απορία. Είναι θεός. Τι πάσαμε, Αποστόλη μου, τι πάσαμε. Τι έπαθη. Έφυγε ο Άδωνη ήθοδηνόπουλο. Πώ θα τον τρέξουμε και αυτό, πώ θα βγούμε πέρα. Εντάξει, για καλή μα τύχη επέστρεψε ο Άδωνη. Ναι, έτσι. ρε εσύ. Το βράδυ, είχα μια αγωνία την ίδια. Εγώ δεν την είχα. Η γυναίκα την είχα. Και χθε το βράδυ λίγο, αχ, είναι έτσι μια ηρεμία, μια. Λέω, το ξαναλέω. Και τον έφτιαξε, τον, έφτιαξε. τον έβαλε στα θερινά τμήματα που ξεκινά από Σεπτέμβρη. Ναι. Δεν τον έβαλε τώρα να του χαλάσει και τι διακοπέ. <laughs> Κατάλαβες. Αν κατάλαβα, αν κατάλαβα Βέβαια είναι και λεχώνα τώρα αυτός Και δεν θα μπορούσε να πηγαίνει και στη βουλή, τέλος πάντων Όχι, ναι, σηματώσει βρε, στην αδημοκρατία δε, Και αυτός είναι. ο άδουνη ο λόγος του πια συμβόλαιο Δεν είναι να πει κάτι Δεν είναι, όχι, oh, όχι, όχι Για 24 ώρες μπορεί και 48 καμιά φορά Ναι Δεν το αναιρεί με τίποτα Τώρα άκουγα τον, τον Σαμαρά να λέει Γιατί να μην γίνουμε και νόκια Γιατί Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτή μια Νόκια. Δεν να. ξέρει ότι η Νόκια φύγε κατά διαόλου. Αυτό θέλει να πει. Γιατί να μην πάμε κι εμεί κατά διαόλου. Τόσο καλά πάμε πια, δεν το αντέχουμε. Ανάπτυξη, πλεώνασμα, ανάκαμψη. Διάφορε λέξει που λέει τσάμπα. Γιατί να μην γίνουμε κι εμεί Νόκια. Γιατί Έχω... μόνο καλά, Έχω... τι είμαστε εμεί. Έχω... Μα χαρίστηκε Εί... ο Θεό να γίνουμε Νόκια, να πάμε κατά διαόλου. Να μην βγάζουμε κινητό τη προκοπή. Το καλύτερο μα να είναι το 32-10 πριν 20 χρόνια. Αποστολή Ναι θα μην κάνει καμιά μαγική και εκθέσεις τα παιδιά εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών που πήγαν να προστατευτούν από εκείνε τι βίαιε γυναίκε. που του κάνανε επίθεση, τόδε και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ βλέπω μόνο Νέριτ. Δεν θα αντέξω του το τη Αχαρία εδώ να βγάλουν πάλι καμιά. κινήθηκαν κατά τον μάτι καθαρίστρε. Το έγραψε καθαρά η Νέριτ. Κατά τα άλλα, κυβερνητική προπαγάνδα έκανε και την κλείσανε. Παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύθια, περάσα μωρέα. Με το σούσι, εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρα. Τι έτρωγε ο Στουρνάδα, Σούσι. Σούσι, ανάλαβο. Σαν το Μητσοτάκι, κατοχή φάση, χάλια. Θα τον έκανα τρει μπουκέ στον κέρατα. Δεν μου λε προηγούμενο. Ομό. Δεν τρώγεται ψημένα, θα το φάσω μό. Δεν μου λε μια κότα που μίλαγε πρωί, ποια ρουφιάνα ήταν αυτή. Που έλεγε για τι καταρρυσμένε, μια ρουφιάνα, ποια ρουφιάνα ήταν. Έχω να σας βάλω χέρι καλά, εσείς τουλάχιστον δεν κάνετε ειδήσεις. Κανένας μα κανένας κερατάς από τους άλλους τους ξεφτιλισμένους δεν έβγαλε τη αυτά που θα πάνε να νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννής Νότια. Λοιπόν, είμαστε υποδελωμένη χώρα, καμιά άλλη χώρα δεν το δέχτηκε αυτά που θα πάνε να και το δεχτήκαμε εμείς. Ο παππούλια δεν μπορεί να παραιτηθεί. Η νοχελικότητα του παππούλια δεν τον αφήνει ούτε μέχρι να παραιτηθεί. Δεν τον αφήνει να φτάσει. Του δεν μπορεί. Θα, θα αυτού του... Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι είναι βαλσαμωμένο. Ξε... Είναι βαλσαμωμένο με τηλεχειρισμό. Αποστόλη, ξε... Τον πάνε και τον φέρουν κάποιο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνεφρένια. Εγώ θέλω να σε δω να σέρνεσαι και να με παρακαλάς ε, Θέλω ε, να σε δω στα γόνατα. Συγγνώμη να ζητά. Τα γόνατα, ναι, μπράβο. Λοιπόν, χτε το βράδυ βάζω το Sky. Μόλι βλέπω αυτή τη μάντροπο τη λένε, λέω για θα πήτσαν, το άλλαξα Μα τι έκανες μπ, το μπ, το μπ, το μπ, Και τώρα έρθει τη Λεωφρένια να σου δείξει ότι αλλά... δεν έλεγε απλά Παπαδογίε. Δεν καταλαβαίνω nei... γιατί πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι το δημόσιο πρέπει να πληρώνει ένα κασμό λεφτά για να έχει μόνιμο υπάλληλο καθαρίστρια. Εκτό από αυτό. Η εταιρεία που δουλεύει χρωστάει. Δεν είναι κερδοφόρα η εταιρεία που δουλεύει. Ο κύριος Πορτοσάλτε που μας λέει για κέρδος δεν είναι κερδοφόρα η επιχείρηση που δουλεύει. Αλλά ας κάτσει ο λαός να σκεφτεί ότι από τότε που διώξαν τους δημόσιους υπάλληλους τους κόψανε το εφάπαξ σαν του συνταξιούχου του χάσανε εκεί που του χάσανε, το χρέο από 120 πήγε στο 170. Αυτά έχω να πω, τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια στι Μπουμπουλίνε. Μπράβο του που φτάσανε στο New York Times, όπω το λένε το παιδικό. ελα το λεγιά σου. Γεια σου. κάτι, να 200 εκατομμύρια το μέγαλο μουσικής, έτσι. 95 εκατομμύρια ο πίδασος. Καλά είναι. 250, καλά είναι. 230 δις οι τράπεζες που πληρώνονται μόσα της φορολογία. Όμορφα. Όλοι αυτοί οι σύμβουλοι που παίρνουν τόσα λεφτά χωρίς να κάνουν τίποτα, αυτό δεν είναι ασκαδμός λεφτά. Αλλά ξέχασα, συγγνώμη. Μιλάμε για διώτες τόσο η δεν είναι. Ναι, αυτή είναι ιδιότητα, δεν πιάνει. Αυτή είναι ιδιότητα, δεν πιάνονται. Δεν μιλάμε τώρα για την. δεν πιάνονται, δεν πιάνουν. Οι, οι... Δε δε οι καθαρίστε πειράξαν, έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω αν κάνει να του λέμε ακόμα ιδιώτε ή να του λέμε SDIT. Γιατί μια σύμπραξη του δημοσίου υπάρχει σίγουρα σε επιχειρήσει του. Θυμάμαι ότι δεν πειράξαν οι καθαρίστε. Λοιπόν, δεν πάντων. Άντε, γεια. Αποστολή είναι η πρώτη μου φορά και μένα. Θέλω να σου πω κάτι. Αν οι 500 θέσει που έχει υποσχεθεί ο Βενιζέλο και οι 700 θέσει που έχει υποσχεθεί ο Σαμαράζ. 700.000, <χει> όχι 700.000, δεν τα λε και εσύ τώρα. Υποβαθμεί Αν... το κυβερνητικό ένα... έργο τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν συμπίπτουν οι θέσει αυτέ, το πρόβλημα τη ανεργία το έχουμε λύσει. Γιατί μα κάνει ένα εκατομμύριο δυοκόσια θέσει. Αν δεν συμπίπτουν. Αν συμπίπτουν, ε, συμπίπτουν έτσι... έχουμε λύσει το πρόβλημα <χει> τη ανεργία κατά το ίμιση. <χει> δεν άσχημα, <χει> δεν το λε. Ναι. <χει> <χει> <χει> <χει> Σας συγχαίρω για την εκπομπή σα. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Μας κάνετε παρέα κάθε πρωί. Ποιο πρωί. Κάθε πρωί μας κάνετε παρέα. Τι ώρα δηλαδή. Από τις 7 η ώρα. Η κουμπί μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια. Να είστε καλά κάθε πρωί να μας ακούτε. Γεια.